Τέσσερακοστό πρώτο μάθημα Οι εποχές του έτους Ο χρόνος έχει τέσσερις εποχές Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο και χειμώνα Την άνοιξη η φύση ξυπνάει από το χειμωνιάτικο λίθαργο Οι μέρες μεγαλώνουν και οι νύχτες μικραίνουν Ο ήλιος όσο πάει και ζεσταίνει περισσότερο Το χιόνι λιώνει και ο πάγος σπάζει στα ποτάμια. Τα λιβάδια αρχίζουν να σκεπάζονται με χορτάρι και τα δέντρα βγάζουν φύλλα. Τα πουλιά κελαϊδούνε στα δάση. Τα απορροφόρα δέντρα ανθίζουν. Μόλις λιώσει το χιόνι, οι χορικοί αρχίζουν τη σπορά. Αλλού όμως έχουν σπύρια από το φθινόπωρο. Το καλοκαίρι, κάνει ακόμα περισσότερη ζέστη. Οι θερμότεροι μήνες είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Για τους χωρικούς το καλοκαίρι είναι η πιο πολύ άσχολη εποχή. Εργάζονται στα χωράφια τους από το πρωί ως το βράδυ. Πρώτα-πρώτα θερίζουν το χόρτο και το στιβάζουν σε θυμονιές, όσο είναι στεγνό. Ύστερα πρέπει να συγκομίσουν το σιτάρι. Ο ουρανός το καλοκαίρι είναι συνήθω καθαρός. Αλλά καμιά φορά μαζεύονται σύννεφα και αστράφτη. Το φθινόπωρο οι μέρες μικραίνουν και οι νύχτες μεγαλώνουν. Αισθάνεται κανείς πως πλησιάζει ο χειμώνας. Τα φύλλα των δέντρων κιτρινίζουν και πέφτουν και η γη σκεπάζεται από ξερά φύλλα. Το φθινόπωρο τριγούν τα φύλλια στα μπέλια και τα πατούν για να φτιάξουν κρασί. Ύστερα έρχεται ο χειμώνας, οι μέρες είναι μικρές και οι νύχτες ατέλειωτες, έχονται τα χιόνια και οι παγωνιέ. τα δέντρα είναι γυμνά και τα κλαδιά τους λυγίζουν από το χιόνι, καμιά φορά παγώνουν και τα ποτάμια και οι λίμνες.